και να στην uh, λαχαναγορά ό,τι ακτινίδιο έβλεπα ήταν από την Πιερία. Ααααα! Ah. Μπίμπι! <σμήκλυνες> Ήμουνα τη προάλλη στην Λαχαναγορά Αγορά, ό,τι ακτινίδιο έβλεπα ήταν από την ποιεία. Μπράβο, παρατηρητικότητα. Κοιτούσε τα ακτινίδια, στάθηκε απέναντί του. Μάλλον κοντοστάθηκε απέναντί του. Αυτή τη φράση, τη λέξη χρησιμοποιούν Κοίταξε τα ακτινίδια, διαπίστωσε ότι είναι από την Πιερία Και τι συμπέρασμα βγάζουμε? Ότι η ποιεία βγάζει ωραία ακτινίδια. Ένα σωστό, καλό συμπέρασμα. Μπράβο στην ποιεία. Να πούμε, από εδώ και από αυτό το μετερίζει. Για τα ωραία τη ακτινίδια. Είμαστε αυτάρκη σε ακτινίδια. Κάτι τέτοιο θέλει να πει. Είπαμε να το ξεκινήσουμε έτσι με φρούτα και με τροπικά φρούτα, και μετά να πάμε στο... στην αισιοδοξία. Θα μπορούσε σήμερα, αν ήταν θεματική εκπομπή, να έχει θέμα την αισιοδοξία. Ή αλλιώ, όπω το λέει πολλοί κόσμοι, βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό αποδίδει με πια είναι ότι έχουμε φρενάρει τι αυξήσει και βλέπουμε κάποιε μειώσει. Αλλά ακόμα, ειδικά στα τρόφιμα, μην κορδευδευόμαστε, οι τιμέ είναι. Η βάση των τιμών πια είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι ήταν πριν από τρία χρόνια. Και η μισθή είναι υψηλότερη όμω. <Το Kisswei> Και η μισθή είναι υψηλότερη όμω. Μιστεί είναι ψηλότερο όμω. Αχ, Παναγία μου είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρει τρόπο να φάσει αυτά τα λεφτά. Δεν έχω χειρότερο να μην έχεις τρόπο να φάσει αυτά τα λεφτά. Που λέει και η Βλακόπούλου. Μιλάει για την ακρίβεια στι ενέργεια εξούδο στην ΕΡΤ προχθές το πρωί και λέει ότι είναι αυξημένε οι τιμέ. Όμω, εδώ είναι το μισογεμάτων, και οι μυστοί έχουν ανέβει. Δεν ανεβαίνουν μόνο οι τιμέ των προϊόντων, ανεβαίνουν και οι μυστή. Αυτό θα πει να είμαστε αισιόδοξο, ένα μάθημα. Πολύ χρήσιμο στι μέρε μα από έναν φύση αισιόδοξο άνθρωπο που έχει παλέψει πολύ στη ζωή του και έχει βγει νικητή με τι ρωμαλές μάχε που έδινε και τον Κυριακό Μητσοτάκι. Και βγαίνει και λέει στον κόσμο, σε όλου μα εδώ, ότι έχουν ανέβει οι τιμέ. Όμω, να μην ξεχνάμε, το σπάει, σπάει και τη φωνή, έχουν ανέβει και οι μισθοί. Άρα δεν υπάρχει θέμα ακρίβεια, γιατί έχουν ανέβει οι μισθοί. Άρα, μπορεί κάποιο να του πει, αφού ανέβηκαν οι μισθοί. Έχουν ανέβει και η ακρίβεια. Μία ή άλλη, στο μηδέν πάλι. Αλλά δεν το, το είπε κανεί, δεν έχει σημασία. Ούτε εμεί το λέμε. Μένουμε στο αισιόδοξο του πράγματο, στο γε, μισογεμάτο, γεμάτο ολόκληρο ποτήρι. Δεν χρειάζεται να είναι μισογεμάτο. Ολόκληρο το ποτήρι. Μάλιστα, επειδή έχει ένα θέμα με την ακρίβεια, τον απασχολεί συνεχώ στι συνεντεύξει του και μετά την επιστολή που έχει στείλει και περιμένουμε απάντηση από την Úrsula για τι ακριβώ θα γίνει με την ακρίβεια. Από εκεί κρεμόμαστε. για το συγκεκριμένο και πολύ σοβαρό αυτό θέμα ο ίδιος ανακοίνωσε και πολύ συγκεκριμένα και σαφή μέτρα κατά τις ακρίβειες τι βλέπουμε, τι αρχίζουμε και βλέπουμε ότι κάνουν πολλέ εταιρείε. αλλάζουν συσκευασίες, το ίδιο προϊόν εκεί που ήταν 200 γράμμα ρε το 180 αυτό είναι καινούργια πρακτική σχετικά θα παρέμβουμε, θα παρέμβουμε με ακόμα πιο έντονο τρόπο ah. αλλάζει συσκευασία θα μου το λες με μεγάλη ένδειξη στο ράφι, ξέρει ο, ο, ο καταναλωτή. Ότι αυτό το οποίο φαίνεται ότι είναι το ίδιο με αυτό το οποίο αγόραζε, αγόραζε τελικά λιγότερο. Αλλά η πραγματική τιμή μονάδα έχει φτιάχνει. Γι' αυτό και λέω ότι είναι μια συνεχή μάχη αυτή, η διότι η αγορά προσαρμόζεται στα μέτρα τα οποία εμεί λαμβάνουμε. Θα παρέμβουμε. Η παρέμβαση δηλαδή θα είναι με μεγαλύτερα γράμματα η τιμή. Αυτό θα, εκεί που την είχαν τώρα, αυτή που ήταν η τιμή, τώρα όποιο αλλάζει συσκευασία και κρατάει την ίδια τιμή που απομονωτο αυτό είναι ακρίβεια. Αυξάνει και στην ήδη μικρότερη συσκευασία την τιμή που είναι δύο φορέ ακρίβεια. Όλο αυτό θα φαίνεται με πιο έντονα γράμματα και αριθμού. Αυτή είναι η παρέμβαση που θα κάνει το κράτο και το ανακοινώνει εδώ ο Πρωθυπουργό μα. Μπράβο, πολύ ωραία ιδέα. Μετά την επιστολή, άλλο ένα μέτρο που θα τσακίσει και τι πολυεθνικέ και τα σούπερ μάρκετ, και την ακρίβεια. Όμω να μείνουμε λίγο σε αυτή την λέξη που είπε. Θα παρεύουμε, το λέει. Να θυμίσουμε ότι έχουμε καπιταλισμό, αυτό γράφει στο μάνιολ και έχουμε ελεύθερη αγορά. Αυτό κυριαρχεί. Στην ελεύθερη αγορά, στον καπιταλισμό δεν παρεμβαίνει το κράτο παρά μόνο με αυτού του τρόπου. Με μια επιστολή στην Ούρσουλα, να αναγράφονται γρα... με μεγαλύτερα γράμματα οι τιμέ και να τρίζει στα δόντια λεκτικά και με κάποια ελάχιστα πρόστιμα στι πολυεθνικές Αυτή είναι η όποια παρέμβαση. Όμω εδώ ο κ. Μητσοτάκη είπε ότι θα παρέμβουμε στις συσκευασίε, στην αλλαγή των συσκευασιών που κάνουν τα σούπερ οι εταιρείε, οι δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο. Να θυμηθούμε τι έλεγε ο πρώην Υπουργός Ανάπτυξης για αυτού του τύπου την παρέμβαση. Δεν πρέπει να υπάρχει μία σύσταση στο ότι δεν μπορείς να διατηρήσεις την παλιά συσκευασία το ενός λίτρου και μέσα να έχεις πεντακάσκα δεν μπορεί κανένα. να υπάρξει ε. τέτοια σύσταση διότι ακόμα δεν έχουμε γίνει ευτυχώς ο Δυτική Ένωση. Θα παρέμβουμε. Με ακόμα πιο έντονο τρόπο. Ευχαριστώ. Δεν μπορεί ε. να υπάρξει τέτοια ε. σύσταση διότι ακόμα δεν έχουμε γίνει. Ευτυχώ ο Ένωση. Οι εταιρείε έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν τι συσκευασίε του όπω θέλουν, τι επωνυμίε του όπω θέλουν, τι ετικέτε του όπω θέλουν και αυτό λέγεται marketing. Oh. Δεν λέγεται ακρίβεια, αυτό λέγεται marketing. Αυτό που θα πατάξει με την παρέμβαση του Κυριακούς Μητσοτάκη, ο Άδωνη Γεωργιάδη, ως πρώην Υπουργό Ανάπτυξη, έλεγε ότι δεν μπορεί να γίνει καμία παρέμβαση απολύτω, γιατί θα ήμασταν Σοβιετική Ένωση. Άρα είμαστε στη Σοβιετική Ένωση. Τώρα που ανακοινώνει παρέμβαση τέτοιου τύπου, πολύ δυνατή παρέμβαση, ο Κυριακός Μητσοτάκη κοροϊδεύουν την κοινωνία. Λένε λόγια, δεν κάνουν τίποτα για το συγκεκριμένο θέμα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παρά μόνο την επιστολή που έχει στείλει. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έχει απαντήσει, επειδή δεν άκουσα το δελτίο πριν να έξω. Έστειλε απάντηση η Ούρσουλα Κύρκο. Εσύ που τα παρακολουθεί αυτά και είσαι με ένα ημερολόγιο και βάζει τικ. Όταν στείλει την επιστολή, ή μα δεν μα έχει απαντήσει ακόμη η Ούρσουλα Φοντελάινεν, γιατί από εκεί θα κριθεί αν και πότε θα πέσουν οι τιμέ. Από αυτήν την επιστολή, γράμμα. Ε, ούτε καν mail, χαρτί δηλαδή, που έστειλε με τα ΕΛΤΑ, φαντάζομαι, ως επίγον φαντάζομαι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς την Ούρσουλα. Μόλις σήμερα απέστειλα στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μία επιστολή με την οποία τη ζητώ να διερευνήσει και να παρέμβει για ένα πρόβλημα το οποίο το βλέπουμε πια να εντείνεται, που δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι πολιεθνικές εταιρείε χρησιμοποιούν τη μεγάλη του ισχύ για να τιμολογούν και να χρεώνουν μάλλον σε διαφορετικές τιμές τα ίδια προϊόντα εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ah. Αυτό πρέπει να σταματήσει και πρέπει να σταματήσει με ευρωπαϊκή πρωτοβουλία γιατί μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί ο πυρήνα αυτού του προβλήματος <Το Με την απαντητική επιστολή της Ουρσουλάς θα αντιμετωπιστεί ο πυρήνα του προβλήματος παρόλα αυτά έχει στείλει επιστολή περιμένουμε όλοι πολύ μεγάλη αγωνία. Άλλη μία επιστολή. Μέσα εδώ συνέλληνέ μου. Έχει επιστολέ του Κυριάκου. Όχι του Κυριάκου του Θεού του Βελόπουλου. Του Κυριάκου του Μεσía, του Μητσοτάκη. Γράφει ο ίδιο Κυριάκο επιστολή στη Φόντερ Λάιεν. Δική του, δικέ του. Ορίστε, Νάτο. Σα τη διαβάζω. Αγαπημένη όρσουλα. Ταμπόν πολιεθνική στη Σουηδία 2 ευρώ. Στην Ελλάδα 4. Προφυλακτικά με επιβραδυτικό στη Λετονία 1 ευρώ. Στην Ελλάδα 5. Νάτι, ρε παιδιά. Επιστολή του Κυριάκου μα. Νιώθω δέος και μόνο που την κρατάω στα χέρια μου. Ο μοναδικό άνθρωπο στον κόσμο. Και αν δεν κατανοείτε τα άριστα αγγλικά του Χάρβαρντ, με τα οποία γράφει ο Πρωθυπουργό, πάρτε το νέο μα φάρμακο, το Αγγλολεξικόν. Μια διόρθωση εδώ. Δεν είναι ο μόνο Έλληνα που, που κρατάει την επιστολή του Κυριάκου Μιτσοτάκη. Είναι και η Ούρσουλα Φοντερ η οποία επίση κρατάει τη συγκεκριμένη επιστολή του Κυριάκου Μιτσοτάκη. Το παρακολουθούμε εμεί το θέμα. Κάθε μέρα και περιμένουμε την απάντηση, γιατί η απάντηση θα σημάνει και το τέλο τη ακρίβεια. Όπω μα έχουν πει, τι κάνει, η αντιπολίτευση. τι κάνει η αντιπολίτευση. Πήγε στον Αργυρό, στον τραγουδιστή. Ο Κασελάκη με τον σύντροφό του τον Ντάιλερ. Πήγαν στον Κωνσταντίνο Αργυρό, στο μαγαζί που τραγουδάει και ανέβηκαν στη σουήτα. Δεν κάτσαν κάτω με την πλέμπα. Ανέβηκαν πάνω ένα μπαλκόνι, δηλαδή είναι η σουήτα. Φαντάζομαι θα έχει και άλλε παροχέ. Σουήτα το λένε. Δεν είναι σαν τα θέατρο που με θεωρεί ο απλό, έχει και πίσω δωμάτια. Στη σουήτα λοιπόν, εκεί από εκεί απόλαυσαν τον Αργυρό και κάποια στιγμή θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Τεκμηριώνονται. Κάποια στιγμή ο Αργυρό κοιτάζει προ τα πάνω, τον Κασελάκη, τον ευχαριστεί ο Κασελάκη, σηκώνει τη γροθιά του Αργυρό και ω απάντηση ο Στέφανο Κασελάκη, ω γνήσιο αριστερό που πατάει στα ναύματα των αγωνιστών τη εθνική αντίσταση. Του λαού μα εικόνηκε αυτό στη γροθιά του μέσα στο σκυλάδικο που τραγουδούσε ο Αργυρό. Διότι ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μαζί με τον σύζυγό του, τον Τάιλορ, διασκέδασαν. Διασκέδασαν την πρεμιέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Φαντασία. Νιχτοπερπάτησαν. Και μάλιστα ήταν λίγο σε σουήτα. Εγώ δεν ναι. ήθελα να λένε σουήτε αυτά τα πριβέ. Ναι, ναι. Αλλά είχαμε τον ειδικό εκεί. Είχαμε το δικό μα άνθρωπο που του έβαλε στη σουήτα, του συνόδευσε στη σουήτα, που δεν είναι άλλο από το Χάρι Λεμπιδάκι. Με το που έφτασα εκεί, γύρω σε 9.5 ώρα. Μου είπαν ότι θα έρθει ο Στέφανο Κασυλάκη με τον σύντροφό του. Είχε ενημερώσει τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, που γνωρίζονται και έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση και στο παρελθόν, μάλιστα, είχαμε ακούσει ότι είχαν βρεθεί και για φαγητό, είχαν συναντηθεί τυχαία, αλλά ήταν η αφορμή να γνωριστούν καλύτερα. Mm -hmm. Τέλο πάντων, για να μην σα τα λέω γύρω στη μία, ο Στέφανο Κασυλάκη έφτασε στο νυχτερινό κέντρο. Ήτανε μόνο του στη Σουήτα ο Στέφανο μαζί με τον Τάιλερ, δηλαδή δεν ήρθαν με κάποια παρέα ή συνεργάτε του. Πολύ ήρεμα. μπήκανε μέσα στο νυχτερινό κέντρο, έβγαλαν φωτογραφίε, χαιρέτησαν τον κόσμο, πολύ προσιτοί. Ανέβηκαν πάνω στο χώρο του, ή πιαναν από ένα ποτάκι. Ο Κωνσταντίνο του αγματικά... αφιέρωσε κάποιο τραγούδι. Ο Κωνσταντίνο στο τέλο του πρώτου του τραγουδιού ύψωσε τη γροθιά του και είπε Καλησπέρα, Πρόεδρε. Και ο Στέφανος Ο Κασελάκη ήταν όρθιο, πάνω σου ήταν με τον Τάιλερ, ύψωσε και αυτό το τη γροθιά του και του είπε ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, Σύντροφε με τόσα φύλλα σου έφυγε ο ήλιος, ξημερώματα και τούτη μες τα σιδερά, ξημερώματα και εκείνη μες το χώμα, και τούτη μες τα ओ पापा Ο Κασελάκης ήταν όρθιος πάνω στη Σουήτα με τον Τάιλερ. Ήρθωσε και αυτός γροθιά του. Υπάρχει φωτογραφία. Υπάρχει φωτογραφία. Όχι του Κωνσταντίνου Αργυρού, που ναι, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι τραγουδιστής αντίστασης. Ε, μπορεί να υψώσει τη γροθιά. Ο Κασελάκης από τη Σουήτα, από πάνω, ένα μπαλκόνι δηλαδή, ο ειστερικό του μαγαζιού αυτού, ε, σηκώνει την αριστερή γροθιά, την αριστερή γροθιά τον Αργυρό και Λιώμα και χορεύανε με τα ξημερώματα και τα δικαιώματα του Αργύρου. Πήγε στην Κεσαριανή, ο Κασελάκη πήγε στη Μακρόνισσο, έχει πάει και σε άλλου χώρου, δεν έχει σηκώσει πουθενά γροθιά. Αισθάνθηκε την ανάγκη να υψώσει την αγωνιστική γροθιά στο σκυλάδικο μέσα, στο μαγαζί το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν είναι και σκυλάδικο, αν είναι πιο πολυτελέ, πώ ονομάζονται, σε ποια κατηγορία μπαίνει, δεν μα απασχολεί καν. Στο συγκεκριμένο μαγαζί, ναό είναι, πώ το ο Γιάννοπουλο, πολιτιστικά κέντρα, πολιτισμού. Εκεί μέσα λοιπόν Ο αριστερός ηγέτης όταν είναι αριστερός Μετά τη μία τα ξημερώματα που πήγε Σήκωσε την γρόθια Μετά που βγήκε Πήγε κοιμήθηκε και το πρωί Πάτησε γκάζι Θα το έχετε καταλάβει Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πατήσει γκάζι <Το> Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πατήσει γκάζι Σα διαβεβαιώνω ότι όλοι και οι υπουργοί μου ξέρουν ότι δεν πρόκειται να, να πατήσω φρένο. Το πόντι θα είναι στον γκάζι. Έλαβε. Δώσε γκάζι, Μωρέα Νάπερη. Το πόδι θα είναι στον κάζι και θα τρέχουμε γρήγορα γιατί η κοινωνία έχει απαιτήσει και τα προβλήματα είναι πολλά και πρέπει να τα, και πρέπει να τα λύσουμε. Αυτό δεν είναι εκλογέ, είναι φόρμουλα ένα και οι δύο πατάνε γκάζι. Και ο Κασελάκη που το έχουμε αντιληφθεί όλοι ότι πατάει ο Σύριζα γκάζι και ο Κυριάκο Μητσοτάκη που το πόδι του δεν είναι ποτέ στο φρένο, πατάει γκάζι με πολύ θετικά αποτελέσματα. Η επιστολή προ τη Φόντερ Λάιεν είναι αυτό: Ότι πατάει γκάζι. Είναι μια ένδειξη ότι οδηγάει μετρημένα, συνετά, καθόλου φρένο, δεν χρειάζεται άλλωστε, στον κρεμό πάμε με, πάντα με ταχύτητα και με τρελή χαρά. Πάμε πάρα πολύ ωραία. Τόσο γκάζι που είναι δεδομένο ότι όχι μόνο θα κερδίσει αυτέ τι εκλογέ, ευρωεκλογέ στι 9 Ιουνίου σε λίγες μέρε, αλλά θα κερδίσει και τι επόμενε εθνικέ εκλογέ το 2027. Δεν σα το λέω εγώ, δεν ξέρω κιόλα, δεν έχω τέτοιε ικανότητε. Το λέει ο Υφυπουργό Υγεία ο Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Εκείνο το οποίο αποτελεί διακύβευμα σε αυτέ τι εκλογέ είναι η αίσθηση που θα δώσουμε όχι για το αν θα κερδίσουμε ή όχι τι εκλογέ του Μαου του 2027. αυτές θα τι κερδίσουμε ούτω ή αλέως oh. το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε το μήνυμα ότι αυτές τι εκλογές του Μαΐου του 2027 θα τις εκδίσουμε με μια ακόμη πιο ευρία πλειοψηφία από ό,τι κερδίσαμε τις εκλογές του Μαΐου του 2019 και του, του Ιουνίου του 2019 και του Μαΐου του 2023 Γενικώς κερδίζουμε εκλογές Εδώ λοιπόν ο κ. Βαρτζόπουλος είναι σίγουρος ότι θα κερδίσει η νέα δημοκρατία άνετα θα μια νέα πλειοψηφία, 41 δηλαδή 81% μπορεί και 101 ε, αν το αν βάλουμε τον άδων στην εκλογική επιτροπή σίγουρα με τα μαθηματικά που ξέρει θα το βγάλει 101 Και για άλλου λόγου, και για πολιτικού, αλλά και για μαθηματικού, αριθμητικούς Οπότε ε, είμαστε όλοι ήρεμοι, ήσυχοι. Εγώ προτείνω να μην γίνουν καν εκλογέ το 27. Μπαίνουμε στον κόπο. Βέβαια, είναι ωραίε εκλογικέ βραδιές πίτσε, σουβλάκια. Περνάει ευχάριστα και είναι ωραίε και οι προεκλογικέ περίοδοι, όπω αυτή που ζούμε τώρα, που είναι λίγο ψόφια. Αλλά δεν έχει σημασία. Ε, υπάρχουν τα προεκλογικά σποτ των κομμάτων που μα ανεβάζουν. Πριν από μερικού μήνε, μα δώσατε την εντολή να συνεχίσουμε να αλλάζουμε την Ελλάδα και να έρθουμε πιο κοντά στην Ελλάδα. Βουτσουάνα. Κένια, Αγκόλα Αυτό προσπαθούμε καθημερινά Είμαστε Έλληνες, μπορούμε Απέναντι στην ακρίβεια αυξήσαμε μόνιμα μισούς και συντάξεις Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι με να με μια κυρία μισό μισό Μισό μισό, το φαντάζεστε Όμως ξέρουμε ότι οι τιμές επιμένουν να είναι ψηλέ. Σήμερα στα σούπερ μάρκετ θα πωλείται το αρνί 8,9 ευρώ το κιλό Γι' αυτό και συνεχίζουμε τη μάχη Πόλεμο! Κρατάς. Πόλεμο! Πόλεμο. Πόλεμο. Πόλεμο. Υγεία, προσλαμβάνονται γιατροί. Θα σα κάνω μια εγχείρηση. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Και θα στην κάνω πάνω από τα ρούχα. Ανακαινίζονται νοσοκομεία και κέντρα υγεία. Τούβλο, Ενώ οι δωρεάν εξετάσει απλώνονται παντού. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Αλλά ειδικά εδώ. Τα βήματά μα πρέπει να γίνουν άλματα. Πηδιώνται, κοινά μου, παιδιώνται εντελώς, ειλικρινείς, δεν το βλέπεις. Το ψηφιακό κράτος εξυπηρετεί πια τον πολίτη χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Γεια σας, είμαι η Ντόρα. Η πιο trendy για του TikTok, όπως μου λένε και τα εγγόνια μου. Ωστόσο, το βαθύ κράτος αντιστέκεται. Χρειάζονται <Ρι> πιο τολμηρές μεταρρυθμίσει. Μάσα, κρεμούλα. Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Θα σα γδάρουμε. Με συνέπεια, συνέχεια. Φόνος με μας έρθει, μακάρι. Αλλά και πιο ισχυρή εθνική φωνή από ποτέ. Οι διεκδικήσεις μας στι Βρυξέλλε μπορούν να επιταχύνουν τις αλλαγέ που ζητάω ο τόπο. Ούρσουλα! Γι' αυτό και αυτέ οι ευρωεκλογέ είναι πολύ σημαντικές. Ξυπνάτε όλοι σα! Όσο πιο δυνατή είναι η φωνή μα, τόσο πιο πολλά θα πετύχουμε για όλε τι Ελληνίδε και για όλου του Δεν θα μείνει κανένα σόρτος, θα 9 μαζί ακόμα ένα Αυτό το γατί σκέφτομαι συνέχεια που το βάζουμε. Οπότε λένε οι πρωθυπουργοί, όλοι το έχουν πει: τρέχουμε, πατάμε γκάζι, πάμε καλά, είμαστε στο τιμόνι, οδηγούμε τον τόπο. Όποτε ακούμε τέτοια, αυτομάτω μπαίνει αυτό το φρενάρισμα, τρακάρισμα και το έρμα το γατάκι που κάπου εκεί σε μια ρόδα σκοτώνεται και ξανασκοτώνεται. Μπορεί και να ζει συνεχώ. Ο Βορύδη είναι ένα έξυπνο άνθρωπο. Τα έχουμε πει αυτά, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Είναι η μία του πλευρά, έχει κι άλλε πλευρέ, αλλά. Επειδή είναι έξυπνο, προσπαθεί να αποφύγει απάντηση για τη συμφωνία των Πρεσπών ε, με το γνωστό του τρόπο. Που πετάω την μπάλα στην εξέδρα και σφυρίζω αδιάφορα με υφάκι. Είχαμε mm. πει ότι αυτή η συμφωνία, εφόσον ψηφιστεί, δεσμεύει mm. και εμείς θα την εφαρμόσουμε. Ah, και αυτό δεν το είχαμε πει προεκλογικά. Δεν την εφαρμόσατε. Προεκλογικά. Μα, εδώ σα εγγυάται, κύριε Υπουργέ, ότι δεν την εφαρμόσατε. Γιατί τι κάναμε εμεί και εφαρμόσαμε. Il potere corrompe la coscienza. Unisci ti, c'è ancora resistenza. Resistenza. Niente, ti calano mi scido. Parla Ti calano mi di Ότι έπρεπε κάποια πρωτόκολλα να είχαν περάσει εδώ και πέντε χρόνια από τη Βουλή που κυρώνουν τη συμφωνία και προβλέπουν τι λεπτομέρειε τη συμφωνία. Και εμεί και οι άλλοι βέβαια το, το είχαν κάνει αυτό. Αλλά εδώ η κυβέρνηση, βλέποντα ότι η συμφωνία είναι λίγο βασισμένη, είναι λίγο αιώλη σε κάποιε λεπτομέρειέ τη, περίμενε να αλλάξει το καθεστώ εκεί όπω και έγινε. Μπα και τη γλιτώσει, μπα και το παίξει ότι να, εμεί δεν με τη συμφωνία. Αυτά που, τα μαγειρέματα που γίνονται. Με ένα εθνικό θέμα ε, που κανείς δεν το θέλει επειδή το υπαγόρευσαν άλλοι, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, την υπέγραψαν τα δύο κράτη με τα πρώτο το ΖΑΕΦ και τον Τζίπρα ε, δεν προβλέψανε βασικέ παραμέτρους και τώρα φαίνεται, αποδεικνύεται όλο αυτό και ε, προσπαθούν όλοι μέσω του ΝΑΤΟ να λύσουν το θέμα το, το οποίο ΝΑΤΟ είναι αυτό που διέλυσε και, την, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιουκοσλαβία και προέκυψε η Φύρο, Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία. Και όλα αυτά τα πολύ ωραία που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Εδώ ο Βορύδη προσπαθεί, χωρί να γνωρίζει, με ερώτηση το κάνει συνέχεια αυτό, να απαντάει χωρί να απαντάει. Και με το γνωστό ύφο του αθώου ανθρώπου που δεν καταλαβαίνει τι λέει ο δημοσιογράφο και επαναλαμβάνει την ερώτηση του δημοσιογράφου για να κερδίσει και χρόνο. Βορύδη, σε αυτά είναι μανούλα. Και ένα άλλο είναι πάρα πολύ καλό. Γυρίζουμε πάλι γιατί η θεματική σήμερα είναι η αισιοδοξία, το μισογεμάτο ποτήρι. Ακούσαμε τον πρωθυπουργό πριν. Ναι, έχουμε ακρίβεια, αλλά έχουμε και αυξημένου μισθού. Θα ακούσουμε τώρα και τον Άδωνη να λέει περίπου το ίδιο, αλλά πιο ανεπτυγμένο όπω το συνηθίζει. Είμαι εργαζόμενο με έναν μέσο μισθό, όχι τον κατώνατο. Πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και ψάχνω να βρω τι προσφορέ, γιατί η ακρίβεια με πιέζει μαζί με τι υπόλοιπε υποχρεώσει και δεν μπορώ καλά-καλά να, να. Όχι να σκεφτώ να αγοράσω σπίτι, να πληρώσω το ενίκαιο που μου ζητάνε, γιατί και η αγορά στα ακίνητα είναι σε μεγάλη, σε μεγάλη στρέβλωση. Πώς θα τα βγάλω, ένα, τι θα λέω ένα, δηλαδή, ότι πάει μέσω... καλά η επενδυτική βαθμίδα Ο μέσος μιστός σύνδεμα με την Εργάν είναι πάνω από τα 1.100 ευρώ Μάλιστα. Είναι mm -hmm. πολύ ανεβασμένος σε σχέση mm -hmm. με το 2019 ah. Θα πει κάποιος ευλόγως, ναι, αλλά έχει ανέβει και η ακρίβεια Είχα. Καμία αντίρρηση, ταυτόχρονα θα πω και εγώ έχουν μειωθεί και οι φόροι Μπράβο. Yeah. Άρα η ακρίβεια σε έναν βαθμό αντιπαλεύεται από το γεγονός ότι του παίρνουμε λιγότερου φόρους Η ακρίβεια σε ένα βαθμό αντιπαλεύεται από το γεγονός ότι του παίρνουμε λιγότερους φόρου. Σε ευχαριστώ Παναγία Οι τιμέ είναι, η βάση των τιμών πια είναι πολύ ψηλότερη από ό,τι ήταν πριν από τρία χρόνια και οι είναι υψηλότεροι όμως Σε ευχαριστώ Παναγία Ήμουνα της προάλλε στην uh, Λαχαναγορά. Ότι ακτινίδιο έβλεπα ήταν από την Πιερία Μπράβο Ότι ακτινίδιο έβλεπα ήταν από την Πιερία Πήγαινε στα ακτινίδια ένα ένα συστηνόταν Ρωτούσε, Τι νοσεί εσύ, αυτό το κλασικό που γίνεται σε τέτοιε περιπτώσει. Του έλεγε από την πιερία είμαι εγώ, από το τάδε χωριό, του τάδε ξαδέρφου. Έτσι λοιπόν όλα τα κτηνίδια είναι από την πιερία. Ακούσαμε τον Άδωνη να τεκμηριώνει και να συνεχίζει τη σκέψη του Πρωθυπουργού. Τι είπε ο Πρωθυπουργό, Ότι έχουμε ακρίβεια αλλά έχουμε αυξημένου μισθού. Τι είπε ο Άδωνη: Έχουμε ακρίβεια, έχουμε αυξημένου μισθού αλλά έχουμε και μειωμένου φόρου. Σε λίγο αυτοί θα μα βγάλουν, του χρωστάμε κιόλα. Για να του ευχαριστήσουμε να του ψηφίζουμε συνεχώ, ναι, και να δώσουμε και άλλα λεφτά επειδή χρωστάμε, μα έχουν δώσει πάρα πολλά με τι μειώσει και του αυξι... μειώσει φόρων αυξημένου μισθού. Άρα η ακρίβεια είναι ένα τίποτα, είναι μηδέν. Άρα να μην στείλει την επιστολή. Δεν υπάρχει λόγο να κάνουμε όλα αυτά τα βαβουριάρικα με τι επιστολέ και τα υπόλοιπα που πασχίζει να μα πείσει ότι κάνει εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 1080, 880 το τηλέφωνο επικοινωνία, ξέρετε ποιο απαντάει εκεί. Radio-παπάκι-παραπολιτικά.gr Το μέλη του σταθμού Το βλέπω εγώ αυτή την ώρα εδώ μπροστά Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού Διαφημίσεις και εδώ είμαστε Έλα Λεβέντι μου καλέ Εγώ Λεβέντι μου και αλήθι μου Δεν πάω απόψε Λεβέντι μου και μου Δεν πάω Απόψε σπίτι μου Μαζί σου That you Μακού, Ναι. Έλα ρε μαλακικά, εγώ είμαι. Έλα ρε μαλακικά, ποιο. Έλα ρε μαλακικά. Αποστόλη. Αυτό σε ένα μηδέν. Άρε, πού σου πιάσω, μαγαπάρε. Έχω 4-5 χρόνια να σε πάρω τηλέφωνο και ακόμα με θυμάστε. Μα δεν είπα ποιο, είπα Αποστόλη. Εγώ, Αποστόλη είμαι. Αποστόλη. Ήθελα μαλακικά, μονοπόλιο το όνομα, συγγνώμη. Α, υπάρχουν και άλλοι, ο. Oh. Πού, ναι. Τέλο πάντων, τι θέσαι. Καλά, είστε. Λοιπόν, έχω 4-5 χρόνια να σα πάρω τηλέφωνο. Μ και μα έλειψε, ε, ε. Ναι, μα το βλέπω αφού αναγνώρισε με τη μία ποιο είμαι. λοιπόν. Έχω 4-5 χρόνια να σα πάρω τηλέφωνο και στεναχωριέμαι γιατί θα πάρω για να κράξω τον άλλον μέσα στο χέρι. Του θυμιώ! Μην τολμήσει και αγαπάω πολύ, αλλά εκείνον τον αγαπάω περισσότερο. Α. Ένα ρεφλαράκι. Φόνο μην μα έρθει, μάς. μακάρι. Φόνο μην μα έρθει, μακάρι. Ναι, για πε. Oh, ωραία, ωραία. Είσαι λίγο τσοβλάνικο, λοπεδίζει. Ξέρω εγώ τι, πούμε. Αυτό έπρεπε να σας αρέσει. Η αλήτρα, όχι τώρα το φλωράκι, τέλο πάντων. Δεν είπα ότι είναι φλωράκι. Εγώ το πάντων. Τι προηγούμενε μέρε μιλούσε για. τον Άγιο Μαντήλιο, και ο Άγιος Μαντήλιος και ο Άγιος Μαντήλιος. Λοιπόν... Κράζουμε, αλλά ξέρουμε τι κράζουμε. Δεν υπάρχει κάποιο άγιο μαντίλιο. Ο άγιο μαντίλιο λέει... δεν είναι αυτό που τρόσο κολατούχο με τηρόπιτα. Και σε πάει μετά τα μαντήλιος, Άγιος στην τουαλέτα. Δεν είναι τέτοιο πράμα. Α, δεν είναι. Φε, γιατί μιλάνε. Μιλάνε για το άγιο Μαντήλι. Πώ λέμε το Άγιο Κάστανο ή Άγια Παντόφλα. Αχα, αχα, μαντίλι το οποίο είχα να κουμπίσει πρόσωπο του Χριστού και αποτυπώθηκε μορφή του. Αυτό είναι, είναι το άγιο μαντίλι. Άγιο μαντίλιων. Εντάξει. Ναι, κράζουμε, του κράζουμε αλλά. Ξέρουμε τι κράζουμε. Εμπρησαντωμένο δημοσιογράφου, είναι έκρητο. Ναι, πρέπει αυτό να... είναι το όχι. Καλούσε δεν ξέρω αλλά ναι. Δεν πρέπει να λέει μαλακίε. Δεν γίνεται προ... να μην λέει μαλακίε. Έτσι... Το έχει είχε... προσπαθήσει και άλλε φορέ δεν γίνεται, το λέω εγώ. Ναι, εντάξει, το διορθώνουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεύτερον, προχθέ μα. Είσαι το βρεκανακιώσουμε μετά από πέντε χρόνια παίρνει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έλα πάνω. Ε, ναι, για. Πες και... Από Δευτέρα είναι άνεργο, οπότε ναι, σα παίρνω τηλέφωνο ξανά. Τι σε διώξαμε. Όχι και θέλει αποχώρηση. Μια περίμενη κατάσταση με την πιάσει. Πού δουλεύει. Ένα χειροστάσιο. χειροστάσιο. Ναι. Κυριολεκτικά. Ναι, ρε, μαλάκα. <laughs> <laughs> ξέρω εγώ. Τέλο πάντων. Δεύτερο. Τέσσερα προχθέ έλεγε για το σε ποιου ανήκει η χώρα. Για να το κλείνουμε. Η Ελλάδα ανήκει στα φοινικά μα. Βασικά το 50. Αυτό το ξέρουμε το έτσι Τουλάχιστον ανήκει στου Από εκεί και πέρα το υπόλοιπο 49. Το λιγότερο ανήκει σε άλλα φοινικά. δεν ανήκει σε Ελπίζουμε Το παιδί του Νοέμβριο γλίτωσε και η Γερμανία. Όταν έφυγε, κλαίγαμε. Και εγώ και αυτό. Ήταν από τι καλύτερε συνεργασίε που είχα επαγγελματικά στα κοντεύω τα 50, τέλο πάντων. Έτσι κλαίγαμε. Στο γέτι, ο γέτι ψάχνεται να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα ενώ χτιζεί. Ποιο, ποιο. Γιατί το λέγανε το παιδί, ρε παιδί μου. Γιατί. <σοί> Α, τον έχω δει σε κάτι <σοί> <σοί> <σοί> κατούλ. Γιατί. Πού είναι άσπρο, με πολύ μαλί. Μοιάζει σαν τρόλ, άσπρο, αρκούδα. Το γέτι, αυτό που λέμε. Το γέτι. Το ζώο. Όχι, όχι, άντρικο ήταν. Άτριχο. ξηρισμένο γέτι δεν άκουσα δηλαδή. Ούτε τα γέτι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 Ο μέσος μισθός σύμφωμα με την Εργάν είναι πάνω από τα 1.100 ευρώ. Μάλιστα. Είναι mm -hmm. πολύ ανεβασμένος σε σχέση με το 2019. Αααα. Ah. Θα πει κάποιος Ευλόγο ναι, αλλά έχει ανέβει και η ακρίβεια. Mm -hmm. Καμία αντίρρηση. Ταυτόχρονα θα πω και εγώ έχουν μειωθεί και οι φόροι. Μπράβο. Άρα η ακρίβεια σε ένα βαθμό αντιπαλεύεται από το γεγονός ότι του παίρνουμε λιγότερους φόρους. Μην κοροδευόμαστε. Οι τιμέ είναι, η βάση των τιμών πια είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι ήταν πριν από τρία χρόνια. Και η μισθή είναι υψηλότερη όμω. Νάτα τα αισιόδοξα. Τα επαναλαμβάνουμε για να μείνουν στα μυαλά μα και να αντιγράψουμε όσο γίνεται και να δούμε πώς, πόσο όμορφα είναι και πόσο όλοι μα πρέπει να βλέπουμε με αισιοδοξία τη ζωή. Να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και να αναδεικνύουμε ακόμη και όταν είναι μαύρα γύρω μα όλα τι θετικέ πλευρέ των καταστάσεων. Χαμηλοί μισθοί δεν υπάρχουν. Υπάρχουν αυξημένοι μισθοί. Όμω έχουμε και αυξημένη ακρίβεια. Όμω έχουμε μειωμένου φόρου. Και όμω έχουμε του μισθού που ισοφαρίζουν. Άρα δεν υπάρχει ακρίβεια το συμπέρασμα. Το ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό προσπαθώντα όλοι αυτοί και άλλοι, το λένε και άλλοι και οι υπόλοιποι βουλευτέ, να μα πείσουν για την αλήθεια. Γιατί λένε αλήθεια. Δεν λένε ψέματα. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Πάει ο Γαβαλά στο αεροδρόμιο και είναι εκεί τρει μοναχοί οι οποίοι τρώνε. σε ένα τραπεζάκι και ο ένας μάλλον είναι ηγούμενος ο, η άλλη ήταν απλή μοναχή δεν μιλούσανε δηλαδή μιλούσε ένα ένας μόνο και το ρωτήσανε τον Καβαλά είναι άντρας ή γυναίκα έφυγε ο Καβαλάς γυρίζει ξανά με ανοιχτό το κινητό την κάμερα και του ζήτησε του ζήτησε του μοναχού να το επαναλάβει on camera όπως λέμε και διεμήφθη ο εξής διάλογος δεν να κάνει την ερώτηση αυτή Μπορεί να κάνει την ερώτηση που έκανε πριν. Α, μπορώ. Ναι, για κάνει τι. Είσαι γυναίκα ή άντρα. Εσύ τι είσαι, καταρχήν να μου πει: Εσύ που είσαι και πνευματικό και πρέπει να δίνει το παράδειγμα στου ανθρώπου. Εσύ τι είσαι, εσύ πνευματικός. Πνευματικός. είσαι πνευματικό. Πιστεύει στο Θεό. Μοναχώ είμαι. Και μοναχώ θα μείνει. Γιατί με τέτοια ρωτήσεις. κρίση που έχει. Αυτή δεν είμαι οικογένειά σου. Ε? Είσαι Εσύ έτσι εννοιά τι είμαι. Λυξιαρχία είσαι. Ρώτησε άνθρωπο, γυναίκα. <συμίλια> ναι. Πιώσες. Σε τη, εκεί που ζείτε έχετε πολλού άντρε. Μόνο άντρε. Κοίταξε ε. να προσευχηθεί στο Θεό να είσαι καλό άνθρωπο μόνο απ' όλα. Και μην σε νοιάζει αν είναι άντρα ή γυναίκα. Μα, καλά, φύγε από το... Όχι, <συμίλια> θα πήγε εσύ. Όχι. Γιατί εσύ δεν είσαι γέροντα. Εσύ είσαι ένα ηλίθιο άνθρωπο. Και θα πει και στην τηλεόραση τώρα σε λίγο εκεί. Ναι, Εντάξει. Εσύ δεν δουλεύετε να Ε? Okay. Εμείς δεν ντρέπομε Πρέπει να ντρέπεσαι όμως πάρα okay. πολύ ε, ε, Εσύ Γιατί πρέπει να ντρέπεσαι δεν, δεν προσεύγες στο Θεό για τους ανθρώπους Εμείς Έχεις διακρίσεις και, <Κι> και όπως λέει και ο Γαβαλάς Ταξίδεψαν και business class Οι τρεις μοναχοί Και το ωραίο σημείο του διαλόγου είναι Που λέει ο ηγούμενος εκεί με μοναχός, μοναχός να μείνεις <Κι> Ο Γαβαλάς Αυτά έγιναν στο αεροδρόμιο Μια μικρή στιγμή έτσι με ενδιαφέρον, μες το Σαββατοκύριακο. Μια άλλη στιγμή είναι ότι από την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφορούν, έχει γίνει πολλές φορές, αλλά άλλη μια φωτογραφία από νοσοκομείο με ράντζα. Πολλά ράτσα όμως, προφανώς είναι σε εφημερία, χαμός, κόσμος, νοσηλευτές, όλοι μαζί σε μια αίθουσα, ανακατεμένοι, συγγενείς. Αυτά που γίνονται στα εξωτερικά γιατρεία των Για, για αυτό το θέμα ρωτήθηκε ο Υπουργός Υγείας και έδωσε μια επίσης αληθινή ρεαλιστική απάντηση. Ράτσο δεν υπάρχει κανένα. Το, η εικόνα που είδα ήταν η στιγμή που είχαν πάει όλοι μαζί. Mm -hmm. Πήγαν 900 άνθρωποι σε τρει ώρε. Mm -hmm. Πήγαν 900 άνθρωποι σε τρει ώρε. Αλλάξε μετά δηλαδή η εικόνα. Που... Μετά μάλλα. πήγαν ο καθένα στο δωμάτιό του, όπω mm -hmm. γίνεται πάντα, mm -hmm. να ξεκαθαρίσω ότι πάντα στην εφημερία σε ένα νοσοκομείο από τα μεγάλα υπάρχει νοσοκομείο. Από το φόρτο τη εφημερία. Δεν υπάρχει mm -hmm. πρακτικό mm -hmm. τρόπο, αν σώθουν σε 5 ώρε 1200 άνθρωποι σε ένα βαγγελιμό, να μην υπάρχει νοσοκομείο. Αυτό είναι Αυτό ήταν το παραμύθι που mm δείξανε. -hmm. Δεν τρέπονται, δεν τρέπονται Αυτοί που δείξαν την εικόνα, όχι κυβέρνηση Πήγανε 900 ασθενείς Ταυτόχρονα επίτηδες το κάνανε Όλοι αυτοί ήταν τη αντιπολίτευσης Αρρώστησαν ε, την ίδια στιγμή Τάχα μου Και πήγανε για να δημιουργηθεί αυτή η εικόνα 900 άτομα πήγαν μέσα σε δύο ώρες 3 πόσο λέει ο Άδωνης Στον Ευαγγελισμό Για να την πούνε στην κυβέρνηση Μετά όλοι αυτοί λέ, πήγανε σε κρεβάτια. Πόσε είναι οι κλίνε του, του Ευαγγελισμού που 900 τακτοποιήθηκαν με τη μία και μέχρι να τακτοποιηθούν για κάποιε ελάχιστε ώρε δημιουργήθηκε αυτό το μποτιλιάρισμα κάτω στα εξωτερικά ιατρικά. Επίση, αφού έτσι είναι και γίνεται με τα ράτζα, γιατί δεν το λέγανε και παλιά όταν ήταν αντιπολίτευση ότι όποτε έχουμε ράτζα είναι επειδή υπάρχει συσσόρευση ταυτόχρονη ασθενών που θέλουν βοήθεια από τα επίγοντα των νοσοκομείων. Γιατί τώρα ανακαλύφθηκε αυτό δικαιολόγηση αυτής της φρικτής κατάστασης και δεν το επικαλούνται και παλιότερα ή δεν υπήρχε ως επιχείρημα και παλιότερα με τις άλλες κυβερνήσεις, του ίδιου Πρωθυπουργού ή των άλλων Πρωθυπουργών. Ερωτήματα που δεν χρειάζεται να απαντηθούν γιατί η απάντηση αυτή και μόνο ε, του Άδωνη ε, δείχνει ακριβώς τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει και το συγκεκριμένο πολύ σοβαρό κατά τα άλλα, θέμα λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Γεια σου, καλά μου. Έλα, ρε μανάρη. Τι κάνεις. Πού είσαι εσύ, μόλι Γι' αυτό εδώ ρε Έτσι είπαμε. Είπα και εγώ τώρα πρέπει να την έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. έχω. Δεν μου λες, εσείς είστε ρεμπεσκέδε. Εμεί δεν είμαστε ρεμπεσκέδε. Είμαστε ρεμπεσκέδε μπίτι τελείω εμεί. Γιατί εμεί δεν είμαστε. Δεν είστε μπίτι τελείω. Το καταλαβαίνω. Ο δεν μπορεί Παρακάτω. Μου κάνει σοβαρή, μου κάνει σοβαρή όχι όσο η Νέα Δημοκρατία. Θα προσπαθήσω. Ναι, δούλεψε το. Θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω για υπερπρότητα. Σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάνε, υπερπρότητα. Δεν γίνεται. Πρέπει να σου πω από τι προηγούμενε εκπομπέ. θέλω να φτιάξουμε όλη τη μεγάλη κεντροαριστερά. Θα χτίσουμε την ε, καινούργια σύγχρονη, όχι μόνο σύγχρονη αριστερά, αλλά τη μεγάλη κεντροαριστερά, τη δημοκρατική παράδεξη του τόπου θα κυβερνήσει. Πόνο μαζί. Μήπω δεν ξέρουν, είναι σαν εμένα που προσπαθώ να κάνω υπηρώτικη λαχανότητα τηλέφωνη εδώ. Παρά δεν ξέρω, δεν ξέρω ούτε τα βασικά τα υλικά να βάλω μέσα. Δεν ξέρω τι χρειάζεται για να βάλω μέσα σε αυτή την κρυμαδότητα. Ούτε φίλο δεν ξέρω να ανοίγω. Τώρα, μήπω υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί πέρα. Μήπω δεν ξέρουν τι χρειάζεται για να. Άνοιξε τώρα να δει μια, μια πετρετζή και να κάτι. Αυτό, αυτό. Μήπω να του δώσουμε μια κατεύθυνση. Να ξέρουν και τι άνθρωποι τώρα. Μην παλεύουν από εδώ, παλεύουν από εκεί και κάνουν τώρα ό,τι να είναι. Εντάξει, ναι. <laughs> Ελά. Έλα. Έλα, σου πω. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε όλου αυτού του μαλάκιε που κάθονται και τρέχουν στι εκκλησίε, στα παπαδαριά, ποιε όλε των ειδών των απαταιών. Επιστολέ του Ισού και τα αρχίδια μα κουνιούνται. Να κτηπνήσουνε. Εκρεμέ είναι και κουνιούνται. Τι είναι αυτό, να το δείτε λίγο. Περίμερε, α δούμε να μιλήσω. Τα καμπανέλια είναι, τι είναι τα βαρά, είπα πα. Τα καμπανέλια που λέγει ο κ. Βασίλη. Ο, ο, ο κακαουνάκι το λέγει. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει. Αν δεν ξέρω να μην μιλά. Τα πόσα <laughs> λένε αυτά, ναι, γιατί τα ξεχνάω. Τα καμπανέλια. Να, Βιβλίο και να μην πιστεύουνε σε μαλακίες μία τις μεγαλύτερες καταστροφές που έχει υποστεί ο ελληνικός ναός είναι ότι η εκκλησία κατέλαβε τη θέση του ηθικού, ρε Αυτοί που βλάκες, που αγοράζουνε επιστολές του Ιησού τέτοι Δεν κατάλαβα και... να τι πάρουν άλλε τι δικέ μα επιστολέ του Ιησού. Όχι θα τι πάρουμε, είναι Μέσα μου έχει επιστολέ του Ιησού Χριστού του Να σου πω κάτι τελευταία και να κλείσω, επειδή είχα πάρα πολύ καιρό να σου ακούσω. Είχε καιρό είχα... να πάρει και ανέπνευση σε βλέπω. Δεν πειράζει. Ναι, δεν έχω πάρα πολύ. Είναι στο γραφείο χωμένη πολλή δουλειά, τέλο πάντων. Στο γραφείο είσαι. Αυτή τη δουλειά με παίρνει. Παρασπάντων, είχα πάρει. Όχι, όχι, όχι. Έχω κλείσει και την πόρτα, έχω κλειδωθεί μέσα. Πού? Τι δουλειά κάνει. Πρέπει πω, ε. Το είδο, μην μου πει εταιρεία. Ε, είναι μια ανέπνευση τη δουλειά, τελείω. Για πε. Λογιστική. Μπορείγ πάρα, πάρα πολύ. Ε λογιστική μπορεί, Χατζηδάκο, είσαι. Τα νοικοκυριά έχουν. Μεγαλύτερε αποταμιεύσει. Αυτό δεν είναι θεωρία, είναι αποδεδειγμένα μαθηματικά. Τώρα λέει η δηλώσει θα εύκολη θα τι κάνουμε μόνε μα, δεν έχουμε ανάγκη. Έχω κάνει στροφή στην καριέρα μου τα τελευταία χρόνια και έχω καταντήσει. Συγγνώμη, όχι καταλήξει. Δεν κάνει δηλώσει? Τη λογιστική, όχι. Τι κάνει? Προσπαθώ να το αποθήκω, καταχώρηση. Καταχώρηση, μανάρι μου, πόσο sexy. Να έρθω να με καταχωρήσει. Λίγη. λίγη μισθοδοσία. <Τιλαικο> Κύριε Μπαρμπαγιάννη, γεια σα. Κύριε Βυζδέκη, γεια σα, Πορφίρε. Έχετε φαγούρα να μάθετε τι θα ψήσει ο Πορφίρε Βυζδέκη. Μεγάλη. Σε 20 μέρε. Θα σα το πω και θα σα κάνω και μία έκκληση. Όχι. Θα ψηφίσω φωνή λογική και αφροδίτηλα την οπούλου. Νάτο. Νάτο Φίλια. να μην Φίλια. ξαναπέσει ο κόσμο να μην έχει ποτέ κυταρίτιδα ξανά και να ξυριγίζουμε το πράγμα μα. Αφήνουν τρίγε στα πόδια και το φωτογραφίζουν. Τρίγε στη μασχάλη, τρίγε στο μουστάκι. Ε, κυταρίτιδα και οτιδήποτε άλλο αντιαισθητικό. Εγώ που είμαι γυναίκα. αισθάνομαι άβολα, αισθάνομαι τροπή και απεχθάνομαι να βλέπω τέτοιου είδους φωτογραφίες. Να κάνω και μια έκκληση. Σε ποιον? Στους ακροατές. Να, να μην ψηφίσουν ευρωβουλευτές. Να ψηφίσουν ευρωβουλεύτριες. Γεια σας. Οκ, okay, το ακούω. Είναι μια εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης για το έγκλημα των τεμπών. Ε, εκεί μίλησε και ο Παύλος Ασλανίδης και η κυρία Μαρία Καριστιαν Στη δική μας περίπτωση και στην περίπτωση που αφορά κατά την ταπεινή μου άποψη όλη τη χώρα, τα πράγματα μετά το έγκλημα των τεμπών πήραν άλλη τροπή. Εκεί ο χρόνος σταμάτησε. Οι μανάδες και οι πατεράδες παγώσαμε. Νεκρώθηκε μαζί με τα παιδιά μας. Το πιο τρυφερό κομμάτι τη ψυχή μα. Μόλι αρχίσαμε να συνερχόμαστε, αντιληφθήκαμε πω οι καρδιέ μα δεν χτυπούν πια το ίδιο. Μέχρι να πεθάνουμε, θα αναβλύζουν αίμα και οργή, ταυτοχρόνω πόνο και δύναμη. Η αλαζονία που κυβερνά τη χώρα μα γονάτισε. Στην περίπτωσή μα όμω, ο σωτήρας που περιμένουμε να μα βγάλει την τυραννία, η ηθία δύναμη που θα μα λυτρώσει από την καθεωρινή εξαθλίωση, είναι ο πόθο για την αποκάλυψη τη αλήθεια. Η αλήθεια έχει βάθο και τέτοια δύναμη που μπάζα και α πάνω κανεί. Όσο κομμάτι και αν την κάνει, εκείνη είναι χρυσός και μας καλεί να τη συναντήσουμε με κάθε τρόπο μέσα από κάθε κανάλι. Η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της 20χρονης Μάρθης και ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του 26χρονου Δημήτρη. Να ξέρουμε πως ό,τι λένε σήμερα δικαιοσύνη είναι οργανωμένη αδικία και ό,τι λένε ηθική είναι η βολική ταπεινή συνενόηση των άναντρων, έλεγε ο Νίκος Καζαντζάκης. Ζούμε στη χώρα που ερευνούν το έγκλημα αυτοί που το έκαναν και ταυτόχρονα με κάθε τρόπο την πρώτη στιγμή προσπαθούν να εξαφανίσουν τα στοιχεία τη ενοχή του. Εμεί οι χαροκαμένοι γονεί που λιδόρισαν, προσβάλλανε και απαξιώσανε, παλεύουμε να τιμήσουμε τα αγαπημένα μα παιδιά. Η εξαταστική δεν του αθώωσε, η ασυλία δεν πρόκειται να του σώσει. Ακούστηκε πω όποιο βουβά πονά, πονά περισσότερο. Ένα σύμπουλο και σε χαμερό τρόπο να διχάσει και να συγκρίνει και να μετρήσει τον πόνο που εσύ ο ίδιο προκάλεσε. Εμεί απαντάμε. Σιωπή να κάνετε εσεί, ώστε είστε με του δολοφόνους Εμεί οι υπόλοιποι θα ορλιάζουμε Δεν μα ενδιαφέρει να σταθούμε ω θύματα μέσα στην κοινωνία. Θύματα υπήρξαν τα παιδιά μα, άθελά του και χωρί καμιά δυνατότητα διαφυγής και επιλογή. Εμεί είμαστε η των θυμάτων. Είμαστε ο πατέρα, η μάνα, ο αδελφό. Πώ θα μπορούσαμε ποτέ να τιμήσουμε τα πεθαμένα μα, βουβά. Επειδή ο Κώστας Καραμαλής ο τρίτος όταν είχε μιλήσει στην Βουλή στην Εξεταστική είχε, είχε διαχωρίσει αυτούς που θρυνούν, του οποίους είχε μιλήσει τίποτα και ε, από αυτού που ε, δεν θρυνούν βουβά όπως είχε πει τότε τους έχει μείνει των συγγενών και πολύ καλά κάνουν το θετικό είναι ότι είχε πολύ κόσμο αυτή η εκδήλωση από τα πλάνα που είδα και πολύ ενδιαφέρον Ευχαριστούμε που πλέον όλη η κοινωνία τα παιδιά μας τα γνωρίζει Τα αγάπησε, δεν τα παραμέρισε, δεν τα ξέχασε. Από εκείνη τη μαύρη μέρα η κοινωνία χαίρομαι να διαπιστώνω πως άρχισε να αγαπάει τα ζωντανά παιδιά της διαφορετικά πια. Έτσι πως τα έκανα κι εγώ, αν είχα έστω και ένα λεπτό ακόμα ζωής με την κόρη μου. Αλλιώς θα είχα φροντίσει κι εκείνη, αν ήξερα. Δεν ήξερα από τι κληρονόμησαν κυβερνώντες που είναι σε θέση να την κάψουν ζωντανή. Τώρα ξέρω, ξέρουμε. Ποτέ <Το> ξανά. Βάζουμε μια τελεία εδώ, και επειδή ε, έχουμε από την αρχή και εδώ και μέρες ασχολούμαστε με την επιστολή που έχει στείλει ο Κυριάκο Μητσοτάκη στην Ursula von der για την ακρίβεια, και είπε και ο Ανδρουλάκη: Θα στείλει και αυτό μια επιστολή. Και έχουμε και τι επιστολέ του Ισού, του Βελόπουλου, και αυτά που έχουμε φτιάξει εμεί. Τι επιστολέ του Κυριάκου που πουλάει Μητσοτάκη, που πουλάει ο Βελόπουλο. Γενικώ παίζει το θέμα επιστολή πολύ. Μου ήρθε στο νου μια άλλη επιστολή, ένα άλλο γράμμα ε, παλιότερο. No, no, no, no. no. Επιστολή αυτή από τα χρόνια της εξορίας και για ένα δέμα που το έλαβε προχτές. Μίκη Στοδωράκης, πολυβόλο, πολυορμητικός και η μουσική από κάτω, live βεβαίω. ηχογράφηση. Έτσι φτάσαμε στο τέλος με αυτή την επιστολή. Ε, ακούμε τρίτο μέρος του λαού. Γιώργος Πιέρος μετά τις διαφημίσεις στο μαγαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο γεια σας. Γεια σας ρε Γεια χαρά. Για πες μου λίγο αυτός ο πόσο π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 Ναι! Η Ελένη Λουκάη με Να σου κάνω μια ερώτηση, Μωρή Λουκά Τι θέλει! Γιατί παίρνει μόνο Παρασκευέ, <Ρε> Έχω παρατηρήσει ότι παίζει Παρασκευή πάντα! Ε ναι, το έχει παρατηρήσει! Γιατί όχι Πέμπτη, α πούμε, ή Τετάρτη! Πρώτα απ' όλα Πέμπτη δεν έχει τηλέφωνα Σωστό, σωστό. Γιατί όχι Τετάρτη? Ε, κοίτα, μ' αρέσει. Γιατί, γιατί αναρωτιέσαι, Δε. Μ' αρέσει αυτή η μέρα ξέρω εγώ η Παρασκευή. Επειδή είναι χαιρετισμοί την Παρασκευή και το συνδυάζει σαν κάτι. Δη μου δεν είναι αυτό. Α. Όχι, απλώ τυχαίνει τον άλλο. Αν... Μήπω τυχαίνει πάντα, τυχαίνει η Παρασκευή. Είναι, είναι αλήθεια, εντάξει. Για πε, φανερό σου. Όχι, βρέ, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Μήπω θα... Παρασκευή αδειάζει περισσότερο από τι δουλειέ. Μ έχω θέλει να παίρνω δύο φορές νεβδόν. Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Άχι. Ρώτησα γιατί Παρασκευή και όχι τετάρτη Δευτέρα, ξέρω εγώ. Με βολεύει καλύτερα η Παρασκευή, γι' αυτό. Μάλιστα. Σου πω. Τις άλλες μέρες με τι δουλειές καταπιάνεσαι, σε άλλου σταθμούς. Τι τα αγωνίζομαι για τη Λευτεριά τις Ναι ρε παιδί μου, πού αγωνίζει, Έχει τον αγώνα τις άλλες μέρες. Α,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 Δολοκο... Καλά σου καλά, σε βάλανε μέσα και περίμενε εσύ να αναστηθείς τώρα το Σάββατο, ξέρω. Όχι, άκου να δεις. Μεγάλη Πέμπτη πήγα στη Μητρόπολη. Προκάλεσες τώρα εσύ να δεις άμα είσαι ο ίσους, εσύ. Δεν τον πρόλασες. Όπως ήσουνα παλιά, κολοκοτρώνεις τώρα την είδης Ιησούς. Ναι, δε...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 Αλλά δεν θε και πολύ εσύ. Και με πήγανε στο αστυνομικό τμήμα Ακρόπολη. Το ξέρει. Καλέσανε περιπολικό και με. Πεσάνε χαστούκια. Το τμήμα Ακρόπολη. Και αυτή είναι η 107 σύλληψη. Καλά είναι. Η 107 σύλληψη. Ναι, σαν τον Αλαφούζο μοιράζει. Η 107. 500.135.000. Ο σωματική κακοποίηση πήγανε να μου σπάσουν το δεξί και Τελικά στο σπάσανε. Ο αστυνόμο του Αρχιεπισκόπου. Και ότι δεν μάθινε με Περιμέναμε το περιμπολικό έξω από τη Μητρόπολη και μου κρατούσε το χέρι και τα δύο. Μα ήταν ρομαντικό και εσύ τα βλέπει τώρα ανάποδα. Okay. Μην δει ένα ρομαντικό μάτσο να σου κρατάει το χέρι. Άλλο ήταν ο λόγος, είχε σκοπούς Πάσαι το δεξί και δεν μάθουνε. Είχε σκοπούς, απλά ήταν λίγο πιο μπρουτάλ. Έλα τώρα, εντάξει. Έλα, ηρέμησε και εσύ και κάτσε άμα είναι. Κάποια στιγμή. Ε, είχε και δεν το έδειξε κανεί. Το είδε εσύ πουθενά. Πουθενά και το ψάχνα. Δεν το έδειξε. Ένα πράμα. Μεγάλο... Άσε με τώρα, είχα το βράδυ να δω τον Ρόμπερτ Πάουελ Και με το μεσημέρι είχα έννοια εσένα Δεν ακούσαι δεν το έδειξε κανείς κανένα κανένας τίποτα Αυτό μεταράζει περισσότερο, τέλος πάντων Ίσως δεν μπορούσε να διακοπεί το θείο δράμα Γι' αυτό ήταν δύσκολη μέρα Λοιπόν, έλα τα λέμε Το έχει εσύ αποκλειστικά το... Τώρα το ξέρω, ναι, το έχω, ευχαριστώ Άντε, γεια Άι μωρί, γεια, τέλειον, ναι.